Έλα, τραγούδι υποδοχίζει για δευτέρα Άντε σπάσε ρε μαλ*** με το καρδόλι Σωστό Κι όσο είσαι εσύ πουλθες εδώ Σε μας να κάνεις πλάκα Άντε σπάσε ρε μαλ*** Ήσες η μια δεν παίρνεις μια Αλλού να πάρει η ατράκα Άντε σπάσε ρε μαλ*** Σπάσε Σπάσε Σε έκανε ο κουρτάκι, δρε. Θα σε βάλε τον Ποχθάνο πριν από την εκπομπή τη δική σας, Γιατί στη πλάτη μα τον έβαλε. Στο βάλει που θέλει. Το χουνέρι που είναι ακριβώς. Ο Ποχθάνος που δεν είναι Ρουφιάνος θα λέει που δεν είναι Ρουφιάνος. Εσείς που είσαστε Ρουφιάνοι κραγμένοι, τι θα λέτε. Την είπες τη μαλακία σου, αλλά επειδή βάλε. τη λες κάθε τόσο, ζουράρι. θες να τον οργανώσει να τη λες λίγο ζουράρι. καλύτερα. Θα σα φέρει και τον ζουράρι τώρα Μακάρι, ένας και ένας. <Ρελίου> Α σου δώσω κουράγιο, θα σου πω μόνο ένα πράγμα από έτσι Από Δευτέρα να κρατηθεί γιατί πολλέ φορέ που αναφέρει και τον Άδωνη, μη τον βάλουμε ανάμεσα στο σταθμό. Λε να γεμίσουμε εδώ από όλου αυτού, να φέρουν όλου. Μακάρη, μακάρι, να έρθουν όλοι να ξέρουμε που είναι μαζεμένη να φύγουμε. Να έρθουν κάθε φορά που αναφέρει. Μακάρη να γίνει, παιδί μου. Εμεί θα σου πω έχουμε ένα σύστημα από Εσένα θέλουμε είσαι ο Θεό! Mm. Μητρομάζει μη φοβάσαι προχώρα. Να σου πω, είδα μια είδηση στο διαδίκτυο που μου ένοιξε πολύ τη διάθεση. Α, για πες. Ναι, ότι το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας έκανε μια έρευνα στην Ιταλία και ο ένας στου πέντε Ιταλούς, το 20% δηλαδή, λέει ότι ο Μουσολίνι ήταν μεγάλος ηγέτης, απλώς έκανε κάποια λάθη. Επίσης, ότι ο ένας στου έξι, 17% δηλαδή, αρνούνται ότι έγινε το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Uh -huh. Το ίδιο ποσοστό το 2003 πριν 15 χρόνια, 16, ήτανε 2%. Τώρα έχει γίνει 17%. Πώς φαίνονται, ωραίε, δεν είναι αυτέ οι ειδήσει. Είναι η που δεν λέγονται θα λέγαμε. Ποιος δεν τα λέει αυτά. Όλοι τα λένε, συνέχεια, με αυτά ασχολούνται. Εγώ νομίζω τα κρύβουνε. Κα, καλά, θα αρχίσει να τα λέει ο Μπογδάνος από Αυτό, αυτό. Ωραία, δεύτερο. SOS, ο Μπογδάνο είναι Ρουφιάνο. Όχι. Rufianos, Όχι, άκουσε με. Στην προηγούμενη εκπομπή από εσά, σα ανέφερε κουμουνίλα. Εγώ το δέχομαι χωρί το κου. Είπε χοντρά πράγματα. Πέταξε πόντες για σας χωρί να αναφέρετε. Θα αναφερθεί, μην ανησυχεί, θα αναφερθεί. Μα του απάντησα εγώ με mail. Έστειλα mail στο ράδιο παραπολιτικά κτλ. Και λέω θα τον τακτοποιήσουν, λέω τα τιμημένα παιδιά τη ελληνοφρένεια. Είπε, είπε, δεν μπορεί να Είπε, το που είναι, ε, Καλά, θα καθόμαστε στη σχολεία μας γιόλος. τώρα Είπαμε, έλεος, ολόκληρο πράγμα για να ασχοληθεί κάποιος μαζί του Ε, πια Να όσο σχολιόμασταν Έχω να σε πάρω από πέρυσι. Δηλαδή, φέτο, από το Μάιο σε έχω να σε πάρω. Από φέτο δεν σε έχω πάρει καθόλου που είσαι στα παραπολιτικά, αλλά τώρα. Γιατί μου έτσι. Ε, ε, γιατί σε ακούω κάθε μέρα, αλλά παίρνουν άλλοι που λένε πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Ξέρετε τι θα να σου πω, αγάπη μου. Απολύμανση θα κάνετε. Αυτό δηλαδή θα βγαίνει, εσεί θα μπαίνετε. Απολύμανση θα κάνουμε. Έχουμε φωνάξει ειδική εταιρεία. Ναι. Ακουμπάω νομίζει, μεγάπια θα έρχομαι. <laughs> Και κάπου γύρω στον εγκέφαλο, γιατί είναι η εγκεφαλική μόλιση που μα απασχολεί περισσότερο. Αν Αυτό. και δεν κινδυνεύει, είμαι σίγουρη για σένα. Απλώ να σου πω ότι διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο που λέει ότι πρέπει πια η εκπομπή σα να μετονομαστεί από ελληνοφρένεια και να γίνει η εκπομπή μετά του ρουφιάνο. Ή Αυτό... θα μπορούσε να είναι συνοδευτικό. Ελληνοφρένεια. Η εκπομπή μετά από αυτόν που δεν είναι ρουφιάνο. Συγγνώμη. Δεν είναι ο φιάνο ο Κώστα Μετά από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της κυβερνήσεως, θα χαμογελάσει και ο ελληνικός λαός. Το Πάσχα θα δοδοχεί δώρο του Πάσχα. Πε μου ότι θα σου βλήσουμε και αρνή. Αρνή, τι αρνή, πάψε απ' θα σου βλήσουμε το Πάσχα. Πάψε oh. από εκείνου oh. μας. Προνοϊώσεις ούλα, κατάλαβα. Έλα, γεια. Πέρα <Δελαιόν> από δεν είναι φάρσα. Είναι αλήθεια, έτσι. Αυτό που άκουσα είναι αλήθεια. Πιο πολλά. Εντάξει, πριν από σένα στα ο Μπογδάντο. <Δελαιόν> Τώρα ή η η που είναι του αφού θα εκτοξευτεί ακροαματικότητα στο φουλ. Ή κάποιο σα κάνει φάρσα, φίλε. Δεν, δεν παίζει αλλιώ. Δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Τέλο πάντων, με αφορμή αυτό, θέλω να δηλώσει ο Φαρσό ότι ο Κώστα ο Ρουφιάνο δεν είναι. Μπογδα... Ο, ο, ο δεν είναι Ρουφιάντο. Αλλά είναι δοσύλογο καρφή πιούνο και κοτριπίδα. Φιλιά στα κολομπέρια. Δεν είναι ροή 1 ο Κώστα ο Μπογδάντο. ¿Eh? Ε, ναι, σου έχουν ναι, κολλήσει ναι, τη μαπαγκάνη. Να σου πω, να σου πω, δεν λέτε όλη την αλήθεια. <σίγε> Σιγά-μου πούμε την αλήθεια. Σε μέσο ενημέρωση δουλεύουμε, παιδί μου. καθόλου καλά. Ναι, καλά, σωστό και αυτό. Να σου πω κάτι τίποτα για να πετύχει για την άλλη του Την για ποιο απλή λογική. Για απλή λογική βεβαίω. Ναι, αλλά ποιο θέλει στην ουσία. Ποιο θέλει στην ουσία. Α, πω, το κουκουέ δεν φταίει. Α, ναι, που δεν συνεργάστηκε με το Α, όχι. Με τι. Ούτε κάνω το κουκουέ. Για πας, τώρα, για τη θα 1, 0, αλλά οκ. Okay. Έτσι είναι. Να σου πω κάτι άλλο. Ε, μετά από τόσα και ο αριθμός λογαριασμού δεν έχετε δώσει ακόμα. Γιατί πάμε. Για το βορύβι. Για την πίτα. Ε, αφού, αφού είπε δεν είναι πλούσιος. Έμαθα ότι δεν δουλεύει η δόντι στην πίτα. Κι άμα δεν βάζει η δόντι στην πίτα δεν έχει νόημα. Έλα, γουκλε. Τίποτα. Βλέπω εδώ πέρα να πούμε χθε υπήρχε ένα γεγονό στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν το είδε. Με τον λαγό. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή. Μα να... αν είναι ε... δυνατόν. Ακούω πρώτα ότι λέει ο κόσμο ότι το brain drain, το brain drain. Εγώ πιστεύω ότι άμα είναι τέτοιο brain να φεύγει από την Ελλάδα, α φεύγει, ρε Α του διώξουμε. Δεν πειράζει. Α πάνε όπου να είναι. Α, δηλαδή, αυτό τον έβαλε στην κατηγορία brain αρχικά και drain μετά. Διάφορες μαλακίες, ενίοτε ξέρω εγώ, δηλαδή δεν είναι μόνο οι Τούρκοι. Καλά, είναι αυτό η ίδια πρόκληση τώρα με το αεροσκάφος και σύρεμα. Αυτό είναι ένα ηλίθιος απλά. Καμικάζι μαλακίας, ούτε καν αυτοκτονίας. Είμαι ο Μπαρπακώστα από την Πάτρα. Που, τώρα που να με στην κυβέρνηση και θα αλλάξουν τι σταθερότητε, είναι ευκαιρία να μας βάλει πάνω και το δίκευμα που κομμόσανε οι δεξί κάποτε. τι, έτσι, αδιάβαστα πάμε. Αυτό λέω. Κάτι είναι συμβαίνει, είναι ένα τροχαίο, κάτσε, πέφτει από ένα ελικόπτερο που πα κάπου. Ε, να μην ξέρουν ε, τι έχει, να μην ξέρουν πώ θα σε διαβάσουν. Και τι θα πρότεινα, που, που, που είμαστε να το Yeah. <laughs> Καλαμουκής. Το άλλο. Σολιά. Αυτό. Ένα Σε ακού την εκπομπή, σου τηλεφωνάω από Κρήτη. Μπράβο. Θέλω να μου κουδωθεί ένα θέμα κάποια στιγμή. Μη θηλυκτή φοβάμαι. Ποιο είναι το θέμα. Το θέμα, να σου πω τι γίνεται. Είναι με τι πρακτικέ εταιρείε. Τα δικηγορικά γραφεία. Υπάρχει γραφείο που μα καλεί 20 φορέ τη μέρα. Αν το πιστεύει. Εθαχρωστάτε, κύριε. Θα Εθαχρωστάτε. Τι θέλουμε τώρα. Ναι, να το χαρίσουμε κιόλα. Αν θε να σου στείλω την απολύτωτα, θα δει αυτά. Να, το... <laughs> ναι, πέρα, θέμα. να δούμε τι διαχωρισμό υπάρχει μεταξύ πρακτικών εταιρείων και δικηγορικών γραφείων. Το θέμα είναι Που δεν τους στέλνεις στο διάολο, αυτό είναι το θέμα Μπορεί ρέχω τους εχω στείλει Α, εμπράβο τότε Τους εχω στείλει, πέχτω και ρίχτω ρε μου για να δούμε τι θα γίνει Την άλλη φορά που θα σε πάρει Δώσε το δικό μου τηλέφωνο και πες το να πάρει εδώ Για να μιλήσουμε καλύτερα Μπορεί Να του κάνω μια εκτροπή Κάνε μια εκτροπή, πες σε συναδερφός μου, αυτός χρωστάει Δεν έχει νόημα οτιδήποτε άλλο Έλα κομμουνιστέ τη καρδιά μου. Λοιπόν, αρχικά έχω ένα παράπονο και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στο παράπονο πρώτα, ναι. Δύο που τρε... πήρα τηλέφωνο και δεν με έβγαλε σε μία. Δεν ντρέπεστε. Τέτοια είπαμε. Εγώ σε αγαπάω και τι με κάνει τέτοια. Μπορεί να θα... μήπω είσαι λίγο μαλακά, πώ λε μαλακκά. Εσύ εκεί την πάτησε. Αυτό εννοείται. Αλλά τέλο πάντων, πάμε στα υπόλοιπα. Θέλω έχω απώ. Συγχαρητήρια στην πατρίδα μου, Θεσσαλονίκη. Πάντα mm. μα κάνει τα καλύτερα. Τι ήταν αυτό, Θεσσαλονίκη. Το συλλαλητήριο. Ναι, η υπακτήρα δεν ήταν απόσχηση. Τι τρέλαγε βαρέχει άλλο επίπεδο, η μπιέλα και η μαλακη. Yeah. Πιέλα, πια τρελά, άστο. Τι να πω, Αποστόλοι πώς τα λες, Ταράνατα? Ελπιδοφόρα, uh, πολύ ελπιδοφόρα. Πάμε για Νότια Μακεδονία δηλαδή. Γλωσσόφιλα με Κινέζους όλη την ώρα, να πα και σωθούμε. Αχ, oh, τέτοια λέγε μου, τέτοια. Oh, Εγώ λιώ, πιστεύω yeah. με ένα κορονοϊό σώζεται η χώρα. Αποστολή. Έλα βρε Μαρή Ακού να δει. Αυτός μπορεί να παίρνει τα λιγμένα Που πιάνουν οι αστυνομικοί Και τα πίνει Ποιο! Και οι διότους αλλά πιο πολύ ο δεύτερος Αυτός τώρα που είναι στην κατάσταση Ποια κατάσταση Και Μωρή Για ποιον Μωρή μιλάς Για το Μητσοτάκι Ντροπίσου τι τροπή μου, δεν παίρνουν κάτι παράξενο και τα λένε όλα αυτά. Τροπή να μιλάς έτσι για τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα... <συντροπή> τι θα σου βγάλω το άλλο. Έχεις ακούσει <συντροπή> ότι όποιος λέει για τον Μητσοτάκη <συντροπή> του λέει πάντα έτσι. Δεν μιλάς, δεν έχεις Άσε με να μιλήσω λίγο. Τουρές Μωρίου, στο διάλοδα μιλάω εγώ. άσε με να μιλήσω. Εγώ θα μιλήσω. Αυτός... Θέλω να μάθω, αυτό θα, πω, θα είναι πολύ βαρύ που θα πω, μήπω επικοινωνεί με του εξωγήνου και οι εξωγήνοι το βγάλανε πρώτο στι εκλογέ. Έκανε νοθεία με τι με τις κάλπε. Πολύ βαρύ αυτό που είπε. Αυτό που είπες πολύ βαρύ. Εδώ μπορεί έχουν ψηφίσει τα δέντρα, Δεν ψηφίσουν οι εξωγήνοι με την ίδια παράταξη. Ά, πώ το γυάλω. Βράει παράταμα. Συνοήθηκαν μαζί του. Και εγώ πιστεύω το βρώμικο το μυαλό του του κυβερνάει κάποιο άλλο. Αλλά αυτού άλλου δεν ακόμα ποιος. Είναι. Αυτό ότι έχει δεδομένο ότι εκεί μέσα επειδή είναι κάτι βρώμικο έχει το μυαλό. Πάσε μα, Κυρά μου. Μπράι παράτα μα. περίμενε, Δεν περιμένω, τέλειωνε. Εγώ το πιο άγριο. Αναρωτιέμαι αν τον έσπειρε πριν φάει ο μπαμπά του τι φασολάδε τη τρει ή μετά. Χοντρό αυτό, δεν ξέρω πώ θα το ξεπεράσουμε. Σε παίρνω τρίτη να σε ενημερώσω για αργία που είναι την πέμπτη. Δεν το βγάζει Τετάρτη. Δεν το βγάζει ούτε καν Πέμπτη. Το βγάζει Παρασκευή. Τι πίνει. Τα πίνω. Ε τώρα βόλεψε. Τι <συμή> βόλεψε πάνε, πέρασε. Εντάξει, <θα> κάνω τώρα. <συμή> εντάξει, εντάξει, εντάξει, απλά λέω, λέω. Μερικά πράγματα <συμή> είναι θέμα timing. <συμή> Και στο σεξ <συμή> καμιά φορά <συμή> δεν τα καταφέρεις <συμή> να τελειώσεις μαζί. <συμή> τι είπα να πει ότι δεν θες, πάει να δεν έτυχε, δεν έκανε το timing. Ναι ρε παιδάκι μου, τι θα κάνουμε με το timing. Θα δούμε. Και να πω και κάτι άλλο, ε, αυτό, το, αυτό με το κοτετσό είναι μαλακία μωρέ τώρα, Είναι η μέτρα. Γιατί δεν βάζουν εκεί πέρα δύο-τρει καρχαρίε, Να δει, περνάει τίποτα. Καρχαρίε όταν λέμε μεγαλοκαρχαρίε, αυτού που του δίνει τι απευθεία αναθέσει και που έχουν τι ομάδε ή κάποιου άλλου. Όχι, ρε, του καρχαρίε του κανονικού. Α, Γιατί για αυτό ρε, κόνε. Γεια σα, Ανεπανάληπτο, Γιάννη είμαι. Ανεπανάληπτο, Αν θα είμαι εγώ, για σένα Λες τη Μύτη, θα είσαι εσύ μαζί μου Πώς τα πιάνεις α, τα μηνύματα των καιρών Ε, τα πιάνω από τα κάκαλα τα πιάνω Πέρα για το Σαμαρά, εγώ θέλω σου Μια επισήμαση Για το και δεν είπε τίποτα Το αεροπλανάκι Ο, σε όλες ομάδες αυτό το... ας το, να μην το χαρακτηρίσω... Μην το χαρακτηρίσεις πάνε, έτσι όσο το καταλάβαμε, αλλά ναι. Το έτσι το, το λένε, Αυνανάκη, πώς το λένε. Αυνανάκη, α, Αυγενάκη, όχι Αυνανάκη. Και τώρα βάζουνε, να πούμε, ε, βάζουνε φράγμα στο Αιγαίο για να μην περνάνε οι πρόσφυγες. Μα καταρχήν η λύση είναι μία. Σταματήστε τον πόλεμο, σταματήστε να πουλάτε όπλα που είναι η μεγαλύτερη παγωγήντα όπλα στο όλο τον πλάνητη. Εν τω μεταξύ είναι και τόσο καραγκιόζιδη που θες να βάλεις φράγμα, θες να είσαι φασισταριόν του κερατάρα τρατσιστάρας κάτω καλά, τι διάολο, τι διάολο που βάζεις 2 χιλιόμετρα εκεί πέρα Τράμπα από τα φθηνιάρικα γερμανικά σουπερμάρκετ καταντήσανε Δεν πέσαι ο άλλο πώ το κάνει στο Μεξικό. Ναι, στο Μεξικό τι, τείχο. Ναι, αλλά και τα λάθη δεν παίρνουν τείχη, δεν υπάρχουν σύνορα αυτά. Θα μπουν τείχη, δεν υπάρχουν σύνορα. Τι, τι συνεισέκανε αυτά, στο διάλογο υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, πώ θα το πιάσουμε ένα αποστολέ, δεν βλέπει τι γίνεται. Θα βρούνε τρόπο, μη σε νοιάζει. Έλα, να πετάξουν τίποτα, πετάει εκεί πέρα, τίποτα τούβλα. Έχει στο κόμμα, πέτα κυρανάκιδε, πέτα μπογδάνου, πέτα βορίδιδε, πέτα αδώνιδε, πέτα, πέτα μηταράκιδε που είναι και υπουργό τώρα. <laughs> Από τούβλα <laughs> και τουβάριαλο, τίποτα εκεί μέσα. Πέτα να πέρα, δει πώ γίνονται σύνορα. Boop, <laughs> boop,